Η έμονη ιδέα μου, όπως την εξέθεσα ήδη στις προηγούμενες εκπομπές, είναι πως θα απαλλάξουμε τον ελίτη, ειδικά τον ελίτη, από τον όγκο κοινοτοπιών που καταπλάκωσε το συντελεσμένο πάνω στο ελεγιακό σύνορό του και όχι πρέπει να πω καθόλου διετικά της λύπης έργο του, μόνο αν ξανανοίξουμε την κουβέντα περιμορφή. Φανώς βέβαια, διαβάζοντας ποίηματα, διεισδύουμε σε έναν ασύμετρο κόσμο, όπου όλα χωλένουν σαν τη γενιά των και γέρνουν άλλοτε προς την απεγνωσμένη ακαιρεότητα και άλλοτε προς τη συντριβή και το θράφσμα, πάντος προς τη μεριά όπου η αλήθεια διακυβεύεται υπό μορφή μορφής. Και η υπενθύμιση του αποθυμένου τελουάγρα πως η μορφή είναι η εφαρμοσμένη ηθική του καλλιτέχνου, την ίδια συμμετρία έχει. Είτε σημαίνει μόνο ότι ο καλλιτέχνης από τη μεριά του αφήνει το αποτύπωμα της αλήθειας του, μορφοποιώντας μάλλον, πώς να το πω, παρά δηλώνοντα την, είτε σημαίνει και ότι ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει την πλήρη ηθική ευθύνη του μόνο όταν την αναλάβει και στο πεδίο της τέχνης του, αλλά από τη μεριά τη και με τους όρους της, τους οποίους καλείται να καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει. Ως εδώ, θέλω να πω, η έμμονη ιδέα μου περιέχει μια ταυτολογία. Φυσικά και πρέπει να ξανανοίξουμε την κουβέντα περιμορφής. Ποίηματα έγραφε ο Ελίτης. Όμως, φαντασιακά, ο ελίτη τοποθέτησε την εργασία του στο σημείο όπου όλα ξαναρχίζουν από το μηδέν. Υπέθεσε κατά πώς το ήθελε το ιδεολόγημα που κυριάρχησε τότε και ως πρόσφατα, ότι σαν τον πορχαιϊκό δίσκον του Οντίν, αν θυμάστε, και η μορφή του ποίηματος έχει μια πλευρά μόνο. Εκείνη όπου αντικατοπτριζόταν υποτίθεται το αίτημα της εποχής του. Μια εικόνα της επιταχυνόμενης γκριμάτσα της, κάτι για τη σύγχρονη σκηνή και σε καμία περίπτωση ένα είδο ατική χάρη. Έτσι σάρκαζο πάουντ, αλλά ο σαρκασμός του δεν είχε τύχει στα μέρη μας γιατί προσγραφόταν στον ξεπερασμένο υποτίθεται καριωτάκι. Έτσι λοιπόν, θεωρώντας ότι η μορφή του ποίηματος έχει μια πλευρά μόνο, ο ελίτης οδήγησε τη σκέψη του ως εκεί όπου η τέχνη και η τύχη και η τόλμη του μπορούσαν να τη φέρουν, σε μια θεωρία περί λυρικών πυρήνων, μια μισή αλήθεια δηλαδή. Που σπέβδω να πω ότι δεν ήταν και αυτοί άχρηστοι μέσα στο τέλειο γκρίζο τη πιο επίσημη και καταθλιπτικά σοβαρή πρωτοπορία. Και δεν είναι ούτε και σήμερα άχρηστοι, εάν η ποιήση έχει ακόμα σχέση με την απόλαυση, αν φτάνει ω εδώ ακόμη ο άνεμο που όταν φυσά οι καλαμιέ γεμίζουν αυλητρίδε, ο άνεμο που όταν σηκώνεται μα παίρνει ξάρτια, παίρνει τι βάρκε, παίρνει κατάρτια, ο σφοδρό άνεμο. Που έρχεται από τη μεριά του Σικελιανού και του Σολομού, ή και, καθώ επέμεινε και σωστά ο Έλλητη, του Κάλβου, του Ρωμανού, του Πινδάρου. Τον δρόμο, που δεν είναι ο δρόμος της συνειδητής μορφοπλασίας, ο Ελίτης, όπως είπαμε ξανά, παρέκαμψε την επισημείωση του κάλβου. Παρέκαμψε και τα ηλίσια του Καριωτάκη. Είδε τους στίχους του άγρα συσκοτισμένος από τη ρήμα. Κι έτσι έφτασε στο φορμαλισμό του Άξιον και της Μαρίας Νεφέλης. και από την ίδια ιδιωτική οδό που κάνει ένα γύρο αφήνοντάς μας να θαυμάσουμε το φλοιό τη μορφής, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως την ηθική ευθύνη την αναλαμβάνει ο Πεκισέ που εκδιώχθηκε από την εδέμ του στην αγορά, ενώ ο Μπουβάρ εωρείται απαλλαγμένος από το προπατορικό αμάρτημα μέσα σε μια απόχρωση του Μοβ και συγγράφει. Αλλά ο Ελίτης ήταν, είναι δηλαδή, αληθινός ποιητή. Και έτσι τη φαντασιακή παγίδα που έστησε στον εαυτό του την αντέστρεψε, μπορεί και αθελάτου, σε παραδειγματική συνθήκη. Στις γραμμές, στις επιφάνειες και στους όγκου του έργου του, εκδραματίζεται η μορφοπλασία, βήμα προς βήμα, εξυπαρχή. σαν να είχαμε στη διάθεσή μας τον επιταχυντή, όπου μελετώνται, λέει πειραματικά, οι συνθήκες δημιουργίας του κόσμου. Όταν τα όργανα σπάνε και αχρηστεύονται, όταν τα σχέδια ματαιώνονται και δεν έχει πια νόημα η προσπάθεια, ο κόσμος εμφανίζεται με μια παιδική, τρομερή δροσιά, αιωρούμενος χωρίς ίχνη στο κενό, έγραφε ο Μπένιέμιν. Αυτή η δροσιά, η τρομερή δροσιά, λύγει τις έξι και μία τύψεις, το μονόγραμμα, το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά τα ελεγεία της Οξόπετρας, τη μια, την αθέατη όψη του ημερολογίου ενός αθέα του Απριλίου και κάποια σκόρπια πείματα του Ελίτη. Η δροσιά της καθαρή τελετουργία, θα λέγαμε, αφού μιλάμε εδώ για μορφές. Εκεί που ο δίκτης τρεμοπέζει και πάει να ξεκολλήσει από το μηδέν, ο ήλιος ο ηλιάτορας είναι ο πετροπεγμιδιάτορας. Στο λυρικό στερέωμα Εμφανίζεται με ακάλυπτη όψη ο του μετουσιωμένος λίθος του αναθέματος, που ρίχνεται ψηλά για να αρχίσει ξανά στο διαχωρισμένο πεδίο της τέγνης αυτή τη φορά η τελετή της μορφοπλασίας. «Πάνω μου τρίζει σαν μηλολύθαρο ο έγραψε ο πρώιμος δροσερός σικελιανός. Και, και ο Πάζ κατέγραψε τον έριθμο ύλυγκο που του δημιουργούσε μια πλήρης περιστροφή της πέτρας του ήλιου. Εκεί που τοποθέτησε τη δουλειά του έλειτης, ξαναρχίζουμε από το χώμα και τις πέτρες, πριν πλαστεί οτιδήποτε. Αν έχω γούστο, είναι εκεί για τα ξόρκια τα υφασμένα με το εφτά, για τις παρηχήσεις που πολλαπλασιάζονται καταναγκαστικά, για τα στοιχεία της φόρμας όπως αρχίζουν να μισοφαίνονται στο λίο ακριβώ έδαφο που δημιούργησα σβήνοντας υποτίθεται με τη φτέρνα μου την ιστορία, όπως λέει στο Άξιο Ας πούμε, λοιπόν, συνοπτικά, ότι διαβάζοντας τον αυθεντικό ελίτη βλέπουμε τη μορφή εν το γενάστε, την απλή ψυχή που δεν ξέρει τίποτα, όπως έλεγε ο δάντη. Γιατί, όπως υποσυνείδητα ξέρει και ο ίδιος ο ποιητής, εκεί όπου το παιχνίδι της μορφοπλασίας μοιάζει αυθαίρετο, όλα γίνονται διάφανα. Και τι άλλο θα μπορούσε να φανεί, τι άλλο είναι η ψυχή του ποίηματος, Πρόκειται για παράξενη ψυχή ασφαλώς γιατί είναι ταυτόχρονα και το ξύλινο αλογάκι που σπάω για να δω τι έχει μέσα το ποίημα και όταν το σπάω μένω από ανέκαθεν που λέει ο Ελίτης έκθαγγος Ο Ελίτης αυτός ο αλόκοτος άνθρωπος που αρνήθηκε να δεχτεί πως μόνο η πίσω πόρτα του παραδείσου είναι ανοιχτή πια και έτσι για τα δικά μου μέτρα και σταθμά έχασε το παιγνίδι της επίγνωση. κάτι κάνει Κάτι λέει, κάτι σαν σουσάμι ή σαν κόκκο και ξανανοίγει την ωραία και επτασφράγιστη πύλη μπροστά του. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά θα το πω. Ο ελίτης είναι η πλήρης απόδειξη πως οφείλουμε να συλλάβουμε έλογα την έννοια του ταλέντου, γιατί όντως υπάρχει. Είναι κάποια ανεπαίσθητη τροποποίηση ανάμεσα στο ξύλινο αλογάκι και στην ψυχή. Είναι το πέρασμα σε έναν ασύλληπτο κόσμο, όπου από δύο σημεία καμία ευθεία δεν διέρχεται. Και ταυτόχρονος ο ελίτης είναι η πλήρης απόδειξη ότι η συζήτηση περιμορφής πρέπει να ξανανοίξει, γιατί ακόμη δεν κατανοήσαμε πώς ακριβώς διακυβεύεται εδώ η αλήθεια. Αν το κατανοούσαμε, θα ξέραμε, α πούμε, γιατί το μονόγραμμα ανεβάζει την ένταση. Το πρώτο κομμάτι έχει 7 στίχους, το δεύτερο 14, το τρίτο 21, το τέταρτο 28 και κατόπιν κιλάει αντίστροφα. 21, 14, πάλι 7. Γιατί, γιατί μέχρι το τέταρτο μέρο τα τεχνάσματα όλα πυκνώνουν ω τι ζευγαρωτέ ρήμε και την ηχό και την αποτύπωση της κυριολεξίας πάνω στη στοιχοποίηα, τόσο η βοή του ανέμου, τόσο η σιγαλιά. Κι έπειτα, σαν να ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω, υποχωρούν, ενώ το ποίημα εκτυλίσσεται και ολοκληρώνει το νόημά του. Τι διάβολο τρέχει με το ματαιωμένο έρωτα! Ποια πτυχή της αλήθειας του μπορεί να ειδωθεί μόνο υπ' αυτή τη μορφή! Και πώς θα ήταν αλήθεια, αν δεν αφορούσε και κάθε αυτήν τη μορφή! Οι Ασδέκοι πίστευαν ότι όταν ο ήλιος φτάνει στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του, το μεσημέρι, κάνει μεταβολή προς την Ανατολή. Και αυτό που βλέπουμε εμείς το απόγευμα είναι η αντανά του, το είδωλό του σε ένα καθρέφτη από μαύρο ψηδιανό που συμβολίζει τη χθόνια νύχτα. Έτσι, το άστρο του απογεύματο είναι ψεύτικος ήλιος, με φως, σελημιακός, απατηλός. Το ίδιο σχήμα ξαναβρίσκουμε στο μονόγραμμα... το ίδιο σχήμα μπορεί να ξαναβρίσκουμε στο ματαιωμένο έρωτα. Μια ιδεώδης ταινία Μέμπιους... αποκαλύπτει εδώ και τις δύο πλευρές της μιας μοναδικής επιφανειάς της. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε